Να σου πω, όταν δώσαν την άδεια στον ξηρό, δώσανε και μαύρο τσερόκι για να κυκλοφορεί. Το πιθανότερο, από αυτά της αντιτρομοκρατικής, τα δικά τους. Α, ναι, το να σου... Ε, φαντάζομαι. Σε τι σελίδε το λέω ότι τις γύρισε πάλι, ορδέ, όχι. Ναι. Α, λες. δεν ξέρω. Την ώρα που μιλεγε... Τόσο πολύ έχει προχωρήσει η Ελλάς. Δηλαδή μετά το φώτος όπου έχει μάθει να χειρίζεται και ο το Q. Λέω, θέλω να σχολιάσω αυτό που λένε τώρα για τον Τσίπρα, και αν είναι άχρεο ή δεν είναι και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, λένε ότι δεν πρέπει να μα ενδιαφέρει. Ε, μένα σαν χριστιανοί ορθόδοξη, όταν θα βγει πρωθυπουργό μεθαύριο Τσίπρα, αν βγει, δεν πρέπει να με ενδιαφέρει. Αν θα μου κόψει την εκκλησία μου αν, μου, αν θα κυνηγήσει τη θρησκεία μου. Αν θα μου κόψει την εκκλησία μου, το άκουσα και αυτό. Τι εννοείτε. Εννοώ να Έλεγε. Α, μα δεν είναι άλλο αυτό. Να αλλάξω, να αλλάξω θέση τότε. Τον είχατε για κομμουνιστή τον τζίπρα τόσο καιρό. Σιριζέο είναι. Α, δεν είναι κομμουνιστή. Σοσιαλιστή. Σοσιαλιστή. Το Πασόκ δεν είναι σοσιαλισμό. Τι είναι το Πασόκ Σοσιαλισμό. Τα έχετε λίγο μπερδεμένα κι εσεί. Α, πρέπει να ξεκαθαρίσω. Ε. Λέτε τον τζίπρα κομμουνιστή και το Πασόκ σοσιαλιστικό. Είπαμε. Α, να μου κάνω κάποιο λάθο δηλαδή. Κάπου το έχετε μπερδέψει λίγο κι εσεί. Τέλο πάντων, εγώ θέλω. Από τη τι... ε... από την τι... άλλη, ποιο θα σα απαγορεύσει την Εκκλησία. Ε... Δεν ξέρω ότι οι αριστεροί οι κουμιστέ και οι, οι. Στην καλύτερη που δεν πρόκειται να γίνει να κάνουν κανένα διαχωρισμό του εκκλησία. Να κόψω τι επιχορηγήσει και όλα αυτά. Στην καλύτερη, αλλά δεν θα γίνει, δεν ταχωρίζω. Τα ίδια θα γίνουν. Εμεί τα χωριάσα. Δεν με ενδιαφέρει να θα γίνει διαχωρισμό σε οικονομικό. Εγώ θέλω να θυσκετικά μου καθήκοντα μου κόψει. Κα θυτάσκοθήων, θα κυκλοφορεί το δρόμο και θα σε κρυφοχριστιανοί. Θα το δούμε κι αυτό στην Ελλάδα. Μόλα τα αφοβισμένα χριστιανόπουλα εδώ πέρα. Τα πίμια. Ποιο θα του το κόψει. Εγώ βλέπω ότι έχουν αντίθεση από να καταβάσουν και την κόρη τη ασφαλή. έχει αυτέ τι απόψει. Ο Τσίπρας που έγλυφε το χέρι του Πατριάρχη Και του Αρχιεπισκόπου Και όπου βρει παπά πάει πίσω από το ράσο Μπάς και τον δούνε δίπλα από παπά για να, για να κολλήσει Η εικόνα να, να, να τσιμπήσετε εσείς οι χάιβανοι Α καλά Αυτά τα κάνει τώρα που έρχονται εκλογές ε? ε πότε θα τα κάνει Όπως οι άλλοι κάνουν τώρα αυτό με τον ξηρό Και πριν τι εκλογέ, ξαφνικά θα τον βρουν και θα τον συλλάβουν Κάτι αντίστοιχο Ο Τσε και ο Άρη Και ο Βάρα, α. Δεν είχαν απλά ένα λαϊκό κίνημα Ήτανε και οι δύο κομμουνιστές Να μην το ξεχνάμε Έλα πολύ Έλα ρε Τι έχετε, φίλος Τι έγινε δεν θα ήθελα να δουλεύω γιατί έχω την λέξει Αλλά να σου πω ρε φίλα Ράκη Όσο πιο προφανή απάτη θα κάνουν αυτή που Για μα από προ Ανατολήσουνε. Δηλαδή. δηλαδή, από δράση ξηρού, τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο. <laughs> ναι, αφού ξέρει, Αυτοί που σα ακούμε, είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Αυτοί που σα ακούμε, σωστά έτσι. Κακό αυτό, κακό που είστε υποψιασμένοι. Γιατί δε, φιλ. Δεν έπρεπε. Ε, τώρα κοιτάξτε, Δηλαδή, αν θε να κάνει κάτι, φιλαράκι, το πιο απλό. Απλά το κάνει. Ούτε βγαίνει, ούτε προειδοποιεί, ούτε τίποτα. Ο ξηρό με ποιο τούριο συνεργάζεται. <laughs> ναι, δε, φιλ, ήταν επαγγελματικό το βίντεο, το είδα. Κάνα τώρα αυτά που λένε επαγγελματικό και αυτά δεν ήταν εντάξει. Και ο φωτισμό. Δεν ήταν και τόσο. Και ο φωτισμό, καμένα ήταν όλα από πίσω. Αλλά το το Q, ρε φίλοι, ήταν χαμηλό. Εχαν... Λάθο φορτισμό είχε, λάθο. Ναι, ρε φίλοι, ότι. Το το Q δεν ήταν στο high level. Υποτιμούν για την ποιότητά μα, έτσι. Έλεος δηλαδή το κάνεις κάτω καλά. Γύρισε έτο σε green box. Και από πίσω, όχι βελουχιώτη, βάλε και τι φυλακέ τη ίδια. Βάλε το γραφείο του Υπουργού, ότι είναι μέσα στο γραφείο του Υπουργού και τα λέει. Πό, πό, πό, τι ιδέε δεν κλείσει τώρα, φυλαράκι, λέω. Αυτό είναι αλήθεια, ότι ρίχνω ιδέε, ρίχνω. Και το κακό είναι ότι φοβάμαι να μην τι κάνουμε κιόλα. Τέλο πάντων, χαιρετίζω τον Πανασολίκα που σε ξαναπεί το τηλέφωνο, φυλα. Είδεσαι, μα αποζημίωσε, τόσο καιρό το ζήταγε. Το που και τα πάει καλά τα πουρκικά, πολύ τη μιλάει τη γλώσσα. Για πε μου, έλα πώ το Έλα. Τι έπαθε ρε ο ξηρωστή, Νίκαι, σε λάθο σούντιο. Πού έπρεπε να έρθει. Είχε φόντο, ρε, αυτό δεν. Τι σχέση έχει με αυτού από πίσω, ρε, ο ξηρωστή. Έπρεπε να έχει το δεύτερο διακριτή, αν λε. Ε. ε, βέβαια, ο Βελουχιώτη είχε κάτι αρκετά. Αυτό εκεί που έρχεσαι ο Βελουχιώτη βγήκε ο ξηρωστή. Γιατί, ξέρει, είναι και τ άλλο ότι ο Βελουχιώτη πάλευε για μια εξουσία που δεν θα έχει αφεντικά. Αυτό έκανε ολόκληρο διάγκλημα και βαρθήκαμε να πούμε για τα αφεντικά δεν είπε τίποτα. Δεν μου λες κάτι. Δεν μας ε, εξηγεί η προηγούμενη για το γιατί ο Γιωτόπουλος δεν έχει πάρει καμιά άδεια μέχρι τώρα. Και ο Χριστόδουλο Μπενόβγενε στη φυλακή παίρνοντα απάντητε άδειε. Τα ίδια ερωτήματα θέτει και ο Γιωτόπουλο σήμερα το πρωί στην ελευθερωτυπία. Ακριβώ γιατί. Και εσύ από που να... με παίρνει. Αυτό δεν θέλει εξήγηση. Επειδή τα λέει ο Γιωτόπουλο, δεν θέλει εξήγηση. Εξήγηση θέλει, απαντήστε, θα έρθουνε πολύ φοβάμαι. Α, ε, αυτό ακριβώ. Αυτό Αυτοί οι τύποι του αρέσει να μιλάνε με στάμπε. Αλλά εξήγηση να μην έχουν. Κατάλαβε. Όπου δυσκολεύονται έχουν μόνο αυτό. Το χαρακτηρισμό. Α δώσουν μια εξήγηση και γιατί κατά σύμπτωση ή και τώρα. Και υπόψη είναι ότι ο Ιωτόπουλο καταδικάστηκε με υποθέσει. Ότι ήταν και καλά ο... αυτό ο... που έγραφε τι προκηρύξεις και τα ξέρω εγώ τι. Τη 17η Αυρίου. Εν τω μεταξύ ο Ξηρός, με έξι φορέ ισόβια. Ναι. <σομίλου> και παίρνει άδειε αβέρτα. Μια και αδεξή. άλλοι τρώνε αυτό. πέντε και έξι χρόνια και δεν του δίνουν ούτε για πλάκα. Ιδε αυτό ακριβώ. Αυτό τώρα πώ να το πει. Δύρα να σου πω, γιατί ακούω καθημερινά την εκπομπή έχουμε ξαναμιλήσει. Αυτά που συμβαίνουν τώρα και κατηγορούν τον Αλέξη είναι άθεο, είναι πιστεύει, δεν πιστεύει. Ρε φίλε, αυτοί όλοι που είναι μέσα στο κερδικό πρέπει να καταλάβουμε ότι παίρνουν εντολέ από τα ίδια κέντρα, από τι ίδιε μασονικέ στο έδρε, φίλε. Γιατί πρέπει να τρωγόμαστε έτσι μεταξύ μα. Αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε τώρα αυτή τη στιγμή τη χώρα δεν μπορούν να μιλάνε για Χριστό και για θρησκεία. Γιατί οι έχουν προδώσει τα ίδια μα τα παιδιά. Έλα ρε Έλα. Να βγω να πω και εγώ κάτι, Δεν λες, Αρχηγοί και ράσα πλατωθήκανε στη μάσα και έχω έρθει στο αμίν. Και σιγά τα ταυγάκι που Ούτε ένα τους έφτεινε κανείς με μετά κοιταίος και η νύν Αρχηγοί και ράσα πλατωθήκανε στη μάσα και έχω έρθει στο αμίν. Ναι. Σουλτάνα η φοφό. Κι με να κει φοφό Επίκαιρο pop pop pop to the speed you'll say yo canna Ε, ναι ε, τώρα στο επίθετο δεν ε, το δεν ρώτητα δεν πείτε από την ιστορία ε, θα καταλάβω ε, ε, έχω κάνει μια παραγγελία μέσω ebay ε, από τις 26 Σεπτεμβρίου και είπαμε πως μπορέσουμε να βρούμε μήπως έχει, έχετε κάποια ενημέρωση τι παραγγείλατε είναι μια λάμπα ενηδρίου Μάλιστα. Έχετε ενιδρείο? Ναι. Με τι ψαράκια? Ε, είναι κόη έχει ο μου, βασικά. Κόη? Ναι, ναι. Είναι μεγάλο ενιδρείο. Είναι χαλίμνη. Δεν είναι έτσι ατομικό, οικιακό. Α, ναι. είναι κόη που λέμε. Κόη, κόη. Κόη καβοκή που λέμε. Ναι, ναι. Κάω. Κα, κόη καβοκί, κόη <ΣΣ> καβοκί, κόη καβοκί, κόη καβοκί, Σα λίγα σαν λίγα έα Λίγα λίγα Έα έω Ναι ε, Πόσο έκανε η λάμπο που πήρατε 32-33 ευρώ Νομίζω ήταν αν δεν κάνω λάθος Δεν έχω χωριστά και την παραγγελία τώρα Μάλιστα Τώρα για να κάνετε τη δουλειά σας να στείλω μια λεντοτενία Μια Λεντοτενία Είναι η ταινία του LED Ναι Δεν ξέρω τώρα αν ε, κάνει αυτό. Φωτίζει, αρέσει και στα ψαράκια. Δημιουργεί αίσθηση drive-in. Ναι. Ξέρετε πώ ήταν παλιά. Ναι. Είναι πολλά φωτάκια, στρογγυλά δίπλα-δίπλα, uh -huh. σαν να αυτοκίνητα ραγμένα και βλέπουν τα ψάρια. Α, ah, ναι. ναι. <laughs> τα ψάρια θα δίνουν show. Ναι. Ε, είναι, όχι, αυτή είναι η ειδική, Η ειδική είναι και αυτή η ειδική. Ναι. Για Γεννητρία κόη. Uh -huh. Την κάνει τη δουλειά τη, δηλαδή και είναι και στα ίδια λεφτά, μία ή άλλη. Uh -huh. Να στείλω λεντοτενία drive-in. Uh -huh. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν Απλά δεν ξέρω αν έχετε εκπαιδεύσει τα ψάρια Για να δίνουν show. Πρέπει να δίνουν παράσταση κάθε φορά που ανάβει Α, έτσι, Ναι Έχετε ψάρια ανέμο, τέτοια που λέμε. Ε, δεν ξέρω τώρα πόσα. Δεν δε, δε, δε, είναι με λεπτομέρειε, με ρωτά, του αδερφού μου. Έχετε την ασώμα το ψάρι που λέμε. Τι, τι. Είναι η ασώματο κεφαλή. Η ασώματο ψαρή, την έχετε. Τι είναι αυτά. Που είναι το ψάρι χωρί σώμα. Χωρί σώμα, ε. Μόνο κεφάλι και χορεύει. Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια. Όχι, όχι. <laughs> <laughs> <laughs> Α, <laughs> τ έχετε τέτοια. την ψάρι με το μουστάκι. Όχι. Δεν έχετε για σώου τίποτα. Κάνει ένα Τίποτα, όχι, όχι. Απλά ψαράκια. Ναι, αλλάζουν και χρώμα οι Δηλαδή σκέψεις drive-in τώρα δίσκο φάση Ναι, ναι Τίποτα? Νο, όχι, όχι, τίποτα Δεν ξέρω, πάρε τον Νίκο να τι να σου πω, εγώ αυτά έχω Γεια σου φίλε, ευτύχεσαι με την Πετρούπολη, έχω κατέβει από Νέα Υόρκη Είσαι φοβερός, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και... Να είσαι καλά ρε φίλε Είναι όλοι τους motherfuckers Motherfuckers, φίλε, motherfuckers δεν λες τίποτα Και να σου πω... Πώς μόνο να Έχουμε, ναι, πάνω, ναι. Έλα ρε φίλε, πού μα πιάνει εκεί. Δεν πώς... πιάνουμε μέχρι την μαλακάσα, μα πιάνει Νέα Υόρκη. Μέσω internet έπιανα. Έπαιζε εγώ και μέσω Κουρτέζη από εκεί. Έγινε να πάνω... καλά. Έγινε φίλε. Να σου πω, ρε. έχει είχε πάλι για φιλόζωη. Ναι. Και εγώ ζω ημερε, κάνε κανένα κονέ. Τι έγινε φίλε, τι έχουμε πιει. Όλα καλά. Για χαρά, εσύ. Είσαι λίγο στη φάση σου, βλέπει παραμυθάκια. Έχει παράθυρο κοντά. Όχι, όχι, δεν έχω. Τι έχει, κάπου, δεν έχει να κοιτάξει έξω. Υπό, ρε, υπόγειο είμαι. Ωραία. Ακόμα καλύτερα, θα σου φτιάξω το παραμύθι, ωραία. Σκέψει ότι εκεί, κοιτώντα αριστερά, α πούμε, όποιαν είσαι, έχει ένα παράθυρο. Το βλέπει, ναι. Ωραία. Κοίτα απ' έξω. Βλέπει αυτό που έρχεται, το μεγάλο, το υγρό. Τι είναι αυτό. τι είναι, Όχι. Ένα πελώριο κύμα είναι, φίλε. Και ούτε θα ξεφύγει από αυτό και ρατά. Και αφού δεν βλέπει ούτε το παράθυρο, ούτε το πελόριο κύμα, εγώ σου λέω ότι έρχονται. Κάτσε εκεί και απόλαψε το. Κά Αποστολή. Ναι. Ελεοπτική ελληνοφρύνια, ποιος κάνει το casting ρε φίλε, αυτό το μελαχρινούρι που είχε εχθές στην ελληνοφρύνια, θέλω να μου το γνωρίσεις ρε φίλε. Εγώ το κάνω φίλε, θες να περάσει για casting. Ω oh, φίλε με τρέλα, άμα έχω και σκηνοθέτη να μου κάνει πλάνα έτσι όπως έκανε και στην κοπέλα, θες κάτι ωραία πλάνα, οπίστια πλάνα. Τα είδα, τα είδα. Θέλω και εγώ casting. Έλα θα σε πάρω βοηθώ. Έρχομαι, γεια yeah. Χαίρετε. Χαίρετε. Ε, να ρωτήσω κάτι. Αποστολή είναι. Ναι. Δεν σε αποστολή. Τώρα που βγήκε ο ξηρό έξω, μήπω πρέπει εδώ στι γειτονιές μα να, να λάβουμε, να πληρώνουμε τίποτα εξτρά σε Για να σα προφυλάξουν από ποιον. Από τον το το ξηρό, από αυτού που μπορεί να βάζουν τον ξηρό ή από αυτού που σε τρομοκρατούν καθημερινά και μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου από άλλα παράθυρα, άλλε πόρτε. Αυτοί οι αλήτε που κυβερνάνε οι σκατοπροδότε δεν με τρομοκρατούν εμένα, αλλά άλλα που δεν είμαστε πολλοί να βγούμε να του μακελέψουμε. Δυστυχώς Αλλά δεν θέλω να σε ταράξω Ο μεγαλύτερος τρομοκράτης μέσα στο σπίτι σου μάλλον εσύ είσαι Εγώ Ναι Να απαντήσω στον Άδωνη που είπε για τα γεργανούς τι είναι. Πριν από 15-20 μέρες παίρνω ένα μπάρμπα και μιλάγαμε για τους ξένους. Μιλάγαμε για τη μαγειρική και μου λέει κοίταξε να δεις οι ξένοι είναι ζώα. Καταρχήν αν παρατηρήσεις τρώνε το, το κρέας ακόμα ομό. Δεν έχουν εξελιχθεί. Οπότε και ο Άδωνις οι Γερμανοί είναι ζώα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν τους κάνεις παρέα γίνεσαι και εσύ ζώα. Αυτό είναι πρόβλημα Άδωνη. Φυλάκια. Και θέλω να ρωτήσω, μήπω το κείμενο που διάβασε ξηρό, ο Ξηρό το έγραψε ο Μετά την προκήρυξη και την ανάληψη ευθύνη για του Χρυσαυγίτε. Μετά το, το μετά το Μοντάζ, στα άλλα παιδιά του Βελβεντού. Μετά από όλα αυτά, λε να και αυτό ή κάνω τον έχω. Γιατί, γιατί ναι. όχι. Mm. Τον έχουμε δει να γράφει προκήρυξη κατά παραγγελία. Σωστό. Ναι, Μπρος. Αποστόλη! Έλα. Μπαλούρδο, ο πρεκετέ είμαι. Αντώνη! Ο πρεκετέ, Έλα ρε. Τι κάνει, Yeah. Καλά, είσαι! Τι θε! Τι έλα, λοιπόν, αγιά! Σ' ακούω! Σε βλέπω! Το ξέρω! Είσαι πολύ καλό, φιλέ! αγαπάμε πολύ! Ποιο είστε εσεί? Εγώ είμαι ο Νίκο, Είναι ο Δημήτρη, είναι ένα άλλο Νίκο. Παρεάκι! Παρεάκι, καλό και αγαπάμε. Ό,τι βάζει από φωτογραφίε, δεσπότη, τσιάπα από το μπλουζάκι, το έχουμε και εμεί στο γραφείο μα. Τι, τι δουλειά κάνει! Τώρα, αυτό που είπε, τη τι... δουλειά κάνω. Είπε γραφείο γι' αυτό? Ναι, ναι, ναι. Είμαστε σε ένα γραφείο, δουλεύουμε κάνα 2-3 ώρες, μας δίνουν κάτι ψίχουλα και περνάμε.